οι οχτροί Και τους φιλέψαμε Η δωρκέγη Χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί του πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι η παιδιά συνταξιούχοι. και πεταμένοι στο τι προνομιούχοι έχουν προνόμια και αυτά του επιπίπτεται. Και θα πληρώσουν τα χρήμα που του δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, τότε κορπού προσεκτε. Κότα σα δώσουν το, και οι άντρε ξετρέξτε. Βρήκα ζευγόλοι οι η Κλέψαν να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή Και τι Παρασκευή Παναγιά μου μακριά Από τον ταμπλά που μπορεί να σας έρθει στο κεφάλι Έχει τέτοιο αέρα που νομίζει κανένα ότι βρίσκεται Σε τελώς άλλη χώρα Από αυτές που βλέπουμε στη τηλεόραση Και που μαστίζονται από ταχύτητες ανέμων Που ξεπερνούν τη φαντασία Έχει μια μουντάδα και ένα κρύο Και μια ψύχρα και έναν αέρα και ένα μονοκέφαλο και μια βουβιοργή και μια κατάσταση που πόρο απέχει από την Άνοιξη Δεν έχει καν τίποτε από την κατάνοιξη που συνήθως ε, είναι διάχυτη στην προπασχαλινή περίοδο Λοιπόν στράβωσαν τα πράγματα πολύ σε όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς και με τη στραβή δεν τα βγάζει κανένας εύκολα πέρα. Καταρχήν λοιπόν ψυχραιμία, δεύτερον παρεούλα, τρίτο ραδιόφωνο, κάτι μουσικούλα, κάτι τραγουδάκια, κάτι διάφορες πληροφορίες αποχρήσιμες ως άχρηστε. Νομίζω ότι μπορούμε να πορευτούμε, γιατί να μην πω το κλασικό η με ουμενετή, τον κακό τον καιρό δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Είναι ωραία Λεφέμ, στους 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, σύμμεριζόμενοι τα αισθήματα τα γενικά. Ελπίζω αυτό να μην καταστρέψει την επικοινωνία μας, κάθε άλλο παρά μάλλον θα τη φτιάξει. Το χιούμορ σας, οι παρατηρήσεις σας, τα βάσανά σας ενίοτε, οι πληροφορίες που φτάνουν εδώ, ε, συντηρούν την επαφή στο επίπεδο που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Αν θέλετε, λοιπόν, να στείλετε μήνυμα με SMS στο 19600. Αν θέλετε email στούριοpapa.kiralefm.gr, -200, 200 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Στη μουσική επιμέλεια πάντα η αδερφούλα μου η Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σάκη ο Ευθύμερο. Ευθύμερο, τι ωραίε. Να ήταν ευθείε ημέρε, σαν το επίθετο του σάκι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και στον ήχο ο Αντώνης ο Μορτάκης. Μορτάκια μου, λοιπόν. Καιρό είναι να α, βάλουμε την επικαιρότητα επιτάπητο. Για να τη βάλει την επικαιρότητα επιτάπητο, θα δυσκολευτεί κανένα πάρα πάρα πάρα πολύ. Κάθε μέρα ξεφυτρώνει και κάτι που είναι σαν είδηση, δηλαδή κάποιο ανοίγει μια ανατζέντα, τραβάει πότε άσου, πότε ρηγάδε, πότε ντάμε, πότε το εδώ παπά εκεί παπά. Γιατί κάπω έτσι παίζεται η ιστορία των εντυπώσεων και παράλληλα η ζωή κρατάει τη δική τη δραματουργία σε βαθμό. Σχεδόν απογοητευτικό. Τα λόγια και οι πράξει είναι δύο πράγματα που ε, διαχωρίζονται σε τέτοιο βαθμό που αρκεί μόνο να δει τα κόκκινα δάνεια. Τα λόγια και οι πράξει επίσης διαχωρίζονται όταν δει ξαφνικά εκείνο το απίθανο καλάθι χθε το βράδυ, με το οποίο έχασε αυτοκτονών όμω παρόλα αυτά, το τελευταίο πεντάλεπτο ο αγαπημένο μου Οπότε, να γυρίσω πίσω στην πρώτη μεταπολιτευτική χρονιά, το ρολόι. Και να σας πάω στο Λουκιανό τον Κιλαϊδόνη Από εκεί που είναι μας ακούει είμαι σχεδόν σίγουρη Αν έγραφε σήμερα κάτι αντίστοιχο θα έγραφε Η του Γιάννη Νεγρεπόντη Και τα λόγια και οι πράξεις περιγράφουν στο εκέρεο σχεδόν και το σημερινό ζιν. Είναι φανερό στον μπάσα ένα απλό δεν είναι το πρόβλημα το πρόβλημα είναι μεγά Στα για λέμε τόσα τόσα κι άλλα τόσα μα για να δούμε όταν σου πουν αυτά που έχεις δώστα Στα λόγια τι παπά και τη δεσκότη. Μα είναι πράμα ευθεού. Μια τέτοια θα ισότη. Στα λόγια της καυτιάς, της καυτιάς, τη καφτιά. Τη καφτιά τη επιστάτη. Μα ονειολαβινά γυρνά. Κι ονειολαβιά διατάζει. Είναι φανερό στο μπάσα ένα απλό δεν είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα ειναι μεγά. Στα λόγια πεζός τι παίζω στη καβαλάρης Μα όμιος είναι ο κίνδυνο Σαν έρθει ο μακελάρης Στα λόγια φοιτητέ! Φοιτητές και εργάτες ένα Μα για να δούμε στη ζωή Θα κάνουμε παρέα Στα λόγια τι από πάρ' Τι από πάνω, τι Μα για να δούμε όταν σου πουν, Κάτσε και σε από κάτω έτσι μιλούσε ο αστος, και από κοντά ο μικροαστος, και από κοντά ο μικροαστος τη του κουνούσε. Μα ο προλετάριος και αυτός με όσα έχει διοφτωχός, με όσα έχει διοφτωχός τι γελούσε. Λοιπόν, επειδή τα παίρνω στο κρανίο ε, και το ενώ στο κρανίο και σπανίως θα μ' ακούσετε με έναν έτσι από μικροφόνου εδώ ε, ενώ τόσο κομματική δεν φοβάμαι τη λέξη κομματική Σπανίως θα με έτσι Θεωρώ ότι το δίωρο της παρασκευή είναι Για να ανοιγόμαστε Όχι ότι σημαίνει ότι κάτι αλλάζω εγώ Να ανοιγόμαστε λίγο παραπέρα Σε αυτό που λέμε παραειδησεογραφία Όχι με την έννοια της, του παραπολιτικού Με ειδήσει που δεν παίζουν Στην τρέχουσα ατζέντα των καναλιών Και των ε, ε, Sites των διαφόρων ε, ε, Τα έχω πάρει κυριολεκτικά στο κρανίο Και το εννοώ Από μια ύπουλη υπονομευτική αντικομουνιστήλα που βγαίνει από βάλτε όσες αγωγικά θέλετε στη λέξη αθώα τυχαία πετάγματα έτσι ώστε να επιτρέπεται στη μεν δεξιά ή όποιον κινείται από το κέντρο και προς το δεξί μας χέρι μέχρι τη Μαυρίλα μέχρι τη Μαυρίλα να χρησιμοποιεί τον όρο «κομμουνιστής-κομμουνιστές» για να αναφέρεται στους Σιριζαίους και την ίδια ώρα και σε αναγκάζει δηλαδή σε αντιμέτωπο να πρέπει να σταθεί στη μέση και να βαράζει στα αριστερά και δεξιά και από την άλλη μεριά να έχει τους Σιριζαίους οι οποίοι με ένα ήπουλο κρυφό γάντι από αυτά τα χειρουργικά όμως έτσι, πως λέμε σφάζω με το μπαμπάκι να χρησιμοποιούν την τρέχουσα επικαιρότητα Τη νομοθεσία Ότι συμβαίνει μέσα Τη νομοθέτηση Στη Βουλή <coughs> Με τέτοιο τρόπο με φωνές τύπου μπαλάφα ας πούμε Που κυκλοφορούν αριστερά και δεξιά στα κανάλια να με συγχωρεί ο κύριο Μπαλάφας, τον παίρνω τώρα ω παράδειγμα. Ούτω ή άλλω τώρα τελευταία μόνο αυτό βγαίνει σε τέτοιο βαθμό ε, και με τέτοια συχνότητα, με κάτι εμπάρκο από εδώ και κάτι εμπάρκο από εκεί. Έχουν κάνει και μια επιλογή πέντε ανθρώπων, του βγάζουν μέχρι να έρθει η ώρα των υποψηφίων που θα είναι στι δημοτικέ και στι περιφερειακέ και στι ευρωεκλογέ. Οι οποίοι ακολουθούν την τακτική να λένε είτε καλά λόγια, θα σα εξηγήσω τα καλά λόγια είτε κάτι σχολιάκια που είναι λάψους λίγκουε, δηλαδή κάτι τυχαία λάθη στη γλώσσα, ώστε να μπορείς να ταυτίζεις σε όλα τα αρνητικά, σε τίποτε θετικό, το σύριζα με το κουκουέ. Παράδειγμα, τα κόκκινα δάνεια. Στα κόκκινα δάνεια το κουκουέ είπε παρόν. Είπε παρόν αφού τους καταχέριασε από πάνω μέχρι κάτω, και του καταχέριασε δικαιολογημένα. Γιατί αν σα διαβάσω τι πρότεινε το Κουκουέ. για να ανακουφιστούν οι άνθρωποι με τα κόκκινα δάνεια και για την προστασία τη πρώτη κατοικία, δεν υπάρχει μισό από εσά που δεν θα συμφωνήσει. Κόβω το κεφάλι μου, δεν υπάρχει μισό. Το μάθατε? Όχι. Ξέρετε τι πρότεινε? Όχι. Συζητήθηκε στη Βουλή? Όχι. Γιατί δεν συζητήθηκε στη Βουλή? Γιατί ήταν τροπολογία που πρότεινε το ΚΚΟΕ. Σαματσίνη η πρώτη. Γιατί ήταν πραγματικά και ουσιαστικά ανακουφιστική. Τακτοποιητική, είχε εντελώς διαφορετικά ποσά Αφορούσε την πρώτη κατοικία Αφορούσε και την ενδεχομένως την πρώτη εξοχική κατοικία που έχει κάποιο Αφορούσε ε, αν υπάρχουν παιδιά, εισοδήματα διαφορετικά Δεν έχει καμία σημασία Δεν θα το χρησιμοποιήσω για να σας προπαγανδήσω κάτι το οποίο δεν πέρασε Άμα θέλετε δόξα τω Θεώ υπάρχουν οι πληροφορίες μπορείτε να πάτε να τις βρείτε Και εκεί που γίνεται αυτό Βγαίνει σήμερα το πρωί Ο, ο κύριος Μπαλάφας σε ένα κανάλι, Ανοιχτό, ορθά ανοιχτό κανάλι Και δηλώνει ότι ε, καταψήφισαν ε, το Πασόκ και το Κουκουέ Εκλαμβάνει δηλαδή το παρόν του Κουκουέ ως καταψήφιση Μια ρυθμιση, Η ρύθμιση είναι άθλια Μέσα σε αυτή την άθλια ρύθμιση κάποιοι άνθρωποι μπορεί ενδεχομένως να περισσοθούν Οπότε τι ψηφίζεις Λες ότι είναι άθλια Ψηφίσεις όχι για να μην βολευτούν έστω και αυτοί οι 10, 20, 30, 50 άνθρωποι που μπορεί να βολευτούν γιατί για τέτοια ποσά μιλάμε έτσι αυτά που ακούτε, το 70% και θα βολευτούν και τέτοια οι προποθέσει άμα τις διαβάστε αναλυτικά οι κοινέ Υπουργικέ αποφάσεις που υπάρχουν μπροστά είναι χαίρετε και από την άλλη μεριά έχει ξεσπάσει σήμερα το θέμα των δανείων των κομμάτων και μες στην ανακοίνωση θα δείτε α, απειλάγησαν από την α, δίωξη ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΟΚΟΕ. Είτε γιατί τα δάνειά του έχουν αποπληρωθεί, είτε γιατί εξυπηρετούνται. Προσέξτε, όλοι οι άλλοι είναι κακοί. Προσέξτε, πάει πακέτο τώρα στο θέμα των δανείων. Είτε, είτε όμω. Πάτε και στο είτε, είτε να δείτε ποιο είτε, είτε, ποιο δάνειο, πώ δάνειο, ποια εποχή δάνειο, ποιο εξυπηρέτησε, ποιο ξόφλησε. Αυτά δεν θα τα δείτε. Για να πάμε πακετάκι, ώστε να μπορούν οι άλλοι να βρίζουν. Το αποτέλεσμα? Γίνεται ό,τι γίνεται. Με τα συνέδρια τη Με τα δοτά σωματεία Και τολμάνε και βγαίνουν κάποιοι Και λένε φασίστες Τους παμίτες Τα παίρνεις ή δεν τα παίρνεις το κρανίο Ούτως ή άλλος Το πιο παρεξηγημένο πράγμα στην Ελλάδα Είναι γιατί έχουμε να πούμε πολλά για όλα αυτά τις Λεβεντίας η φούστα Η Νατάσα Μωυσόγλου Και ο Κωνσταντίνος Δρυζόπουλος σε στίχους μουσική Το λένε μια χαρά Μια χαρά Γιατί γιατί είμαστε στην εποχή που δίνεις χορτάρι στα παιδιά Ολυμερείς να μας άνε Και όταν λέω χορτάρι καταλαβαίνετε πολύ καλά Είναι από τα χορτάρια που ξεβητρώνουν και στα ATM Γύρα μονάχος δεν αντέχω Μη με ζαλίζει και πολύ με έδες και τέτοια Ένα μονάχα έχω στο νου όταν φτρέχω και βλέπω. Έχω κι εγώ ένα θεό που θέλω να κρατάω Το χρήμα με στα χέρια μου και να το προσκυνάω Δεν με γεμίζει τίποτα, ψυχνώ να βρω μια λύση Να την καπνίσω, έναν την πιο φτάνει να με κρατήσει hey! Τις Λεβέτια στη φούστα Τα παππούτσια. Στον τζαλούκι, απλώνουμε δύο φορέ το χρόνο. Για αυτού, τα, τα, τα καμπαλώσουμε χωρί να ξέρουμε. Γιατί του δίνουμε από μια κλωστή. Για το τζαλούκι, να πάμε. Και θρέψαμε πατρίδα και θρησκεία. Και γίναν σκύλο, οκλήρωθη ψάγια εξουσία. Γεράκρα τα οικογένεια. Δεν είμαι ακόμα αρένη. Να αφίσω το σπιτάκι μου για σήμερα. Οδεθρακτή. Χορτάρι <Κορτάρι> δώσαν στα παιδιά. Και όλη μέρη μα άνετα. Πω όλα θα έρθουν βολικά άμα χαμογελάνε. Μα θα έρθουν όλα βολικά του αφεντικού αν θελήσει. Κι αν δεν γουστάρι, Έτσι απλά μια μέρα θα σε φύσει. Hey! Φούντα τα παπούτσια. Στον τσάβι <σομίου> τα απλώνουμε δύο φορέ στον χρόνο. και αφού τα καμαρώσουμε χωρί να ξέρουμε. Ν. Γιατί του δίνουμε από μια φτωχά χωριά όλα πάνε. πάνε. Για διαφορία οληνάρα έχει Καλλιόλη μέρα το παππί και ηθόνη του τον τρέφει Είναι λίγο στο παππί που διψασμένος για αίμα Κατασπαράζει ό,τι βρει που να έχει σκούρο δέρμα Μα εδώ υπάρχει πρόγραμμα και το σχολιό συμβάλλει Καλώς κανείς να μη γεννή κι καλό να κάνει Κι αν όλα αυτά αιρετικά σας φαίνονται και ψέμα Τότε ασφαλώς θα έχετε το απλάνες στο βλέμμα Λομοτομή μία την τη βήθα εφαρμοστεί για κόψε Αφού υπάρχουν πτυπή. άτομα που σκέφτονται και ακόμα και Κοινωνικά αιρήθεια χαλάνε πτυπή. το ματρί Κι αντίσταση προβάλλουν σφαγή. Hey! στη σφαγή στη φούστα στα παπουτσια. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σα κάνω μια μικρή κληροσούλα για να σα παρηγορήσω και να σα φτιάξω τη διαθέσή Λοιπόν, κάθε απόγευμα, στι 6 το απόγευμα, δηλαδή, στο σινεμά στο Μπορείτε να δείτε και ταυτόχρονα να βοηθήσετε. Ε, παίζετε μια εξαιρετική ταινία που λέγεται «Κλαντεστίνος». Θα βοηθήστε να μαθευτεί η προβολή μια πολύ σπουδαίας κουβανικής ταινίας. Και λέω θα το βοηθήστε από μόνοι θα το κάνετε. Θα πάτε, θα τη δείτε, θα σας αρέσει, θα το πείτε και σε άλλους. Λοιπόν, είναι στα πλαίσια του αφιερώματος για τα 60 χρόνια της κουβανικής επανάσταση και είναι υπό την αιγύτα της πρεσβείας της Κούβας και οι συνεφίλ, εδώ που τα λέμε, δεν έχουν και άλλη ενημέρωση εκτός από εδώ, γιατί τέτοιου είδους ε, απόπειρες και προσπάθειες δεν μαθεύονται εύκολα, γιατί δεν είναι αυτό που λέμε «blockbusters». «Blockbusters». Τα, τέλος, πάτο, τα, τα «ballbusters» αναρωτιέμαι ε, ε, που υπάρχουν και που έχουν κρυφτεί αυτόν τον καιρό και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε για να μην λέω κι άλλα. Λοιπόν, έχω πέντε διπλές προσκλήσει για να πάτε να δείτε την ταινία γιατί α, ο σκηνοθέτης που είναι και καθηγητής φιλοσοφίας και συγγραφέας ο Χεσούς ε, Δίας, ή Διάζα αν θέλετε ε, έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά τα βιβλία του τα σκληρά χρόνια και το πρόσωπο και το προσωπείο από τον Καστανιώτη και από τον Εξάντα αντίστοιχα Η ταινία αναπλάθει τη δύσκολη εποχή του αγώνα εναντία στη δικτατορία του Μπατίστα τοποθετείται χρονικά πριν από την Επανάσταση στην Κουμπανική Χρησιμοποιεί τη φόρμα του ιστορικού δράματο για να καταγράψει κάποιε από τι στιγμέ τη πάλη ενάντια στο καθεστώ του δικτάτορα Μπατίστα. Σε λίγα χρόνια, πιστέψτε με, θα βλέπετε αντίστοιχα πράγματα για τον Γκουαϊδό. Να μην με λένε, Λιάννα. Εγώ μπορεί να μην υπάρχω, αλλά κάποιοι νεότεροι θα θυμούνται ότι κάποιοι το έπανε κάποια στιγμή. Λοιπόν, τα πρόσωπα του δράματο είναι μια ομάδα γονιστών, μια ομάδα παρανόμων και κεντρικό, ποιο άλλο, ένα πρόσωπο που είναι φυλακισμένο. Έχει υποστεί βασανιστήρια και δέχεται να παράξενη επίσκεψη από μια νεαρή γυναίκα που του μεταφέρει ένα μήνυμα. Ένα μη σας στο στούντιο. Έχω πέντε διπλές προσκλήσεις. Για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211 208 200 και εμεί πάμε σε διεφημίσεις. Λοιπόν, αρχίζουν και τα πρώτα σας μηνυματάκια και... Χειρότερα μου μέρα να έχω, στα χειρότερα μου κεφία να έχω, μου έρχονται τα μήνυματά σα και μου φτιάχνουν τη διάθεση. Να είστε καλά, θα το λέω, από τα βάθη της ψυχής μου. Γιατί αυτός ο αέρας σαγριεύει τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι, ε, και τρέμεις. Βλέπεις τις πινακίδες να κουνιούνται, πάρε το τα αυτοκίνητα από εδώ κάτω και είναι δυο πινακίδες όρθιες που κουνιούνται πάνω σε ε, ε, σιδερένιους στήλους, ε, μία έχει ένα στόπ και η άλλη έχει κάτι άλλο. Και λέω: Τώρα θα κατέβω, θα το βρω το αυτοκίνητο. Και να λέω μέσα μου: Α πέσει τουλάχιστον πάνω στο αυτοκίνητο, δεν πάνω σε κανέναν άνθρωπο. Γιατί είναι και μέρο που περνάνε άνθρωποι από πεζή μέχρι αυτοκίνητα. Μη δω τι έκανα μουρλό ποδηλάτη έξω στον δρόμο με αυτόν τον αέρα δηλαδή. Γιατί βλέπουμε πολλά μουρλά. Και ε, φαίνεται πω έχω δίκιο, γιατί μου λέει εδώ ο Δημήτρη Ο Κρονάκης που μου στέλνει ένα μήνυμα. Πήρα μια γεύση, καλησπέρα, Πήρε μια γεύση του αέρα πριν από λίγη ώρα οδηγώντας μέσα στην Αττική Οδό ένα όχημα ογκώδες και βαρύ παρολίγο να βρεθεί στην ταράτσα του μολ φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί δηλαδή Εστε εξαιρετικά προσεκτικοί Εξαιρετικά προσεκτικοί Εν δεν μπορώ να πω σε όλους από εσάς να πάτε στη Μεσιανή Λωρίδα Γιατί είδατε τι έγινε σήμερα σε διάφορες περιοχές τη χώρα Και μέσα στην Αθήνα στη Λεωφόρο Συγκρού Όμως μια προσοχή δεν βλάφτει Έχω και το φίλο μου το Λεωνίδα Ο οποίο μου στέλνει και μάλιστα σε φωτοτυπία Σε ένα παλιό περιοδικό Αγαπητή Λιάνα, βρήκα το περιοδικό, έχει μου φωτογραφίζει αυτό Στους τίτλους, τι θα πει αυτός ο τίτλος, να σε πάντα καλά Λιάνα Κανέλη είμαι μια καλή ντομάτα Πάνε πολλά χρόνια πίσω, το 1997 είναι αυτό Και τότε είχα εξηγήσει πως δεν γίνεται ε, να ισχυρίζεσαι Ότι είσαι υπέρ μιας καλής ή κακής ντομάτας Όταν αυτή είναι μέσα σε κονσέρβα Δηλαδή, άμα βάλει μέσα σε μία κονσέρβα, αυτό εξηγούσα και αυτό μπορείτε να καταλάβετε το συμβολισμό του σε πάρα πολλά πράγματα, τέσσερα καλά ντοματάκια. Και βάλτε και ένα σάπιο, α, για να μην το πετάξετε, και για να βγάλετε και ένα φράγκο παραπάνω, και σφραγίσετε την κονσέρβα. Δεν υπάρχει περίπτωση όταν θα ανοίξει η κονσέρβα να ανοίξει και να είναι καλά τα ντοματάκια. Το ένα σάπιο ντοματάκι θα έχει φάει και τα υπόλοιπα ντοματάκια. Επομένω, στι συλλογικέ δουλειέ, στι συλλογικέ αποφάσει, στι συλλογικέ προσπάθειε. Α! άμα δεν είναι καλό το υλικό μην περιμένετε μετά να μην δηλητηριαστείτε πολλές φορές αρκεί κάτι ελάχιστο κάτι μικρό κάτι όμως απολύτως καταδεικτικό όπως το να σου ξεφύγει τα είχα μια κουβέντα να πεις κάτι έτσι λίγο το που να περνάει από δίπλα και για να γίνει το μικρό μεγάλο το τεράστιο καταστροφικό ε, και η κακιά στιγμή να φέρει όσα δεν φέρνει ένας χρόνος ελπίζω να σου το εξήγησα και επειδή έχω και πολλά μηνύματα και πάρα πολλά πράγματα να σα πω, να κάνω ένα μικρό διάλειμμα μουσικό. Γιατί, Γιατί έχω το αίσθημα ότι αισθάνεστε ακριβώ όπω λέει ο στίχο. Υπάρχουν πολλοί που πάνε για μαλλή πατρίδα μου, καημένη και σε αφήνουν γουλί. Δεν βγαίνουν δηλαδή απλώ κουρεμένοι. Και αυτό, άμα το πάρετε από τα μέτρα μέχρι ε, τι ελπίδε και τι προσδοκίε, θα δείτε ότι τα πράγματα γίνανε περίπου όπως λέγανε οι κακές Κασάνδρας σαν και εμένα όταν ήταν η υπόθεση της συμφωνίας των Σκοπίων ε, των Πρεσπών τώρα μου δυσκολεύομαι τώρα είναι Πρέσπες σε Σκόπια με ένα πράγμα στο κεφάλι μου ε, αστεύομαι και δεν θέλω και κρέα να με κατηγορήσει γιατί μου έφυγε το lapsus lingue. Γι' ε, αυτό το είπα καταδεκτικά. Να δείτε τι ωραία! Που μπορεί κάποιο να ξεσηκώσει μια ολόκληρη εκστρατεία που βγήκε η Κανέλη και δεν λέει πια η Συμφωνία των Πρεσπών. Και δεν λέει η Βόρειο Μακεδονία. Και λέει ε, τα Σκόπια. Ενώ τα Σκόπια είναι ψηφισμένο νόμο. Αυτό το ψηφισμένο νόμο κρατήστε το για τα επόμενα που θα σα πω. Το ψηφισμένο νόμο. Το που λέμε ψηφισμένο νόμο, που δεν έχει ανατραπεί με άλλο νόμο, στο καθεστώ που ζούμε έτσι όπω ζούμε εδώ, σε αυτή την, την ανάπηρη αντιλαϊκή ε, αστική δημοκρατία, δεν έχει καμία σημασία. Όμω ψηφισμένο νόμο, γιατί οι ψηφισμένοι νόμοι είναι αυτοί που σα ενδιαφέρουν. Λοιπόν, ε, έλεγα τα σήματα. Το πρόβλημα είναι τα σήματα. Και τώρα ήρθαν οι κρασάδε σε πρώτη φάση. Ήρθαν και κάτι επισκέψει που πάνε να γίνουν με τα ραντατζούμ. Ξέρετε, άμα την έχει δει μεγάλο, πώ φεύγει. Ο Τραμπ και πάει να κλείσει συμφωνίε όπλων και πετρελαίων και παίρνει μαζί του και δέκα πολιεθνικέ αμερικάνικε, από τη Λόκιν και την Boeing μέχρι και εγώ δεν ξέρω πια. Ε, πάει και ο Τσίπρα τώρα στα Σκόπια και είπε να πάρει βιομηχάνη μαζί του. Να πάρει τσι βιομηχάνη Να πάρει τσι βιομηχάνη ε, την προτίμησε, τη Βόρεια Ελλάδα. Για να του δείξει ότι θα χεστούν στο τάλαρο που θα πάνε στη δημοκρατία τη Βόρεια Μακεδονία και εκεί θα βγάλουν τα λεφτά που δεν έχουν βγάλει όλοι σου τη ζωή. Πουλώντας ε, μακεδονικά κρασιά από την ε, ε, Βόρειο Ελλάδα Σε εκείνη που πουλάει ήδη μακεδονικά κρασιά Πριν γίνει η Βόρεια Μακεδονία και που επιμένει Δηλαδή ένα μπάχαλο Γι' αυτό σας λέω εγώ έχει δίκιο στίχος Υπάρχουν πολλοί που πάνε για μαλλή πατρίδα μου Καημένοι και αφήνουν γουλι Τότε αποφάνω για τα σήματα, μου λέγανε όλοι. Μα όχι, να μιλήσουμε πρώτα για τα άλλα, τα πιο σημαντικά. Βρε, τα σήματα είναι που θα έρθει αυτή η συμφωνία και θα τα φέρει μπροστά στην πόρτα του καθενό ω προβληματική και ω άθλια συμφωνία. Και είχαμε δίκιο. Και που είχαμε δίκιο, θα μα ψηφίσετε. Καλά, σιγά, μα ψηφίσετε. Αυτό είναι που λέω, αυτό το στρίμωγμα, το ανήθικο, να σου λένε συνεχώ: Έχει δίκιο, αλλά δεν θα μαζί σου. Γιατί, Γιατί στο ΚΚΟΕ. Αν να το δίκαιο για το λαό... πρέπει να παλέψεις γι' αυτό. Δεν είναι άμα τη εμφανίσει ξαφνικά... Να σου λέει και ο άλλο πέντε ψεματάκια για να περνάει η ώρα και να σου κάνει και πέντε ταξίματα για να σου λέει μετά: Με ακούλπα, με συγχωρεί, δεν μπορούσα αλλιώ, 17 ώρε, διαπραγματεύτηκα. Αλλά με σφίξανε, η κατάσταση ήταν τέτοια που δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ. Ήμουν αριστερό, έγινε δεξιό, αλλά το έκανα και αμάρτησα για εσά. Αυτό δεν γίνεται. Το νήμα λοιπόν το πιάνει ο Κραουνάκη με την Νικολακόπουλου και το τεινάζουνε σαν το μαλί που πάει για πλήσιμο. Πρώτα παίρνουμε το νήμα, το μαλλί, το κατσιαζμένο κι είναι λερωμένο το πετάμε στο νερό oh, oh, oh, oh. Με ένα κόπα στο χέρι, το χτυπάμε το καημένο για να γίνει ογνοβαρθένο, να έχει χρωμαζουή ροτέτο Μετά το πλένουμε καλά, το Ήδουμε γερά Να φιώξουμε τη, τη λέρα το... κι όλα το... τα λαβλαβερά Υπάρχουν πολλοί που πάνε <Κουνε> για μαλλιπάν. Ρίτα μου, χαϊμένοι και σαφήνουνε <Κουνε> πουλί. <Το, <-μουλί> το καθήκον με καλή. Το μπαλί, το μπαλί. Που μπερδεύτηκε πολύ. <Το -μουλί>, Στην <σο> πολύ, <-μουλί> Και πολύ. Κι έγιναν παλιά κουμπάριδια. στα <Το -μουλί> <της φουλής Το -μουλί> παλικάριια. Ποιο θα φάει πιο πολύ. Στη βουλή, στη βουλή, <συμφίλαι> να έρχεται το καφετσόλι Τσόλι να ρωτά αυτή την πόλη. Πώ θα γίνει, πώ θα γίνει, πώ θα γίνει αφεντικό. Τι ρωτά, τι θε που τα λόγια και οι μυρκαγιέ έχουν ανάψει. τι γίνεται. <συμφίλαι> Το μαλλί, το μαλλί. στο καιρό και Να, <Ρι> Πριν να ο κάθε <Ρι> Εξουσία, εξουσία, εξουσία, τι θα πει. Λοιπόν, α, ξαφνικά, το τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσία λεγόμενα τότε, νέα δημοκρατία και α, πασόκ είχαν πάρει μεγάλα δάνεια με υποθήκευση στη πραγματικότητα και υποσχετική τι κρατικέ επιχορηγήσεις το ξέρανε εκεί πέτρε. η υπόθεση πήρε μια, πήγαν να, βάλουνε, να τα βάλουν με τους τραπεζικούς υπαλλήλους τις τράπεζες και τα λοιπά που τα δίνανε τώρα τράπεζες είναι ξένες να μην τα πολύ λόγο αυτό το θέμα πήγε και ανεσύρθη τώρα από τα σιρτάρια έχει μια ιδιαιτερότητα όχι ότι δεν είναι σοβαρό και δεν θα έπρεπε να εξεταστεί ΦΕ� Επί κυβερνήσεω Σαμαρά, που έστειλε την υπόθεση στο αρχείο και απάλαξε του υπαλλήλου από τα προβλήματα. Μεταξύ μα, γιατί να μην απαλλαγούν οι υπάλληλοι, γιατί εδώ που τα λέμε, οι υπάλληλοι των τραπεζών, οι εντολέ την εποχή που ήταν εργαλεία. Και μην ανοίξω το στόμα μου τώρα για όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί και αυτέ οι αποφάσει που πάρτηκαν τώρα για τα κόκκινα δάνει τι τράπεζε εξυπηρετούν περισσότερο παρά οποιονδήποτε άλλον. Και στην πραγματικότητα πληρώνουμε όλοι μα την ενίσχυση των τραπεζών που είναι αναξιοπαθούσε. Θηγατέρε εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε, δηλαδή. Είναι οι κατεξοχήν αναξιοπαθούσε θηγατέρε του καπιταλισμού σε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, ε, ξαφνικά ανασύρεται λίγο πριν από τι εκλογέ. Έτσι ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το θέμα μπορεί να βγει ένα πάσα στιγμή από το αρχείο. Ξέρω πολλού λοιπόν που θα πανηγυρίσουν και θα πούνε: Ω, βγήκε από το αρχείο! Και γιατί όχι, Αν δείτε δε, τα site, όσα είναι ε, σιριζοσάιτ, το έχουν παραπάνω. Όσα δεν είναι στη Ριζοσάιτ, το έχουν δεύτερη-τρίτη είδηση. Στα δελτία σήμερα θα γίνει: Α, μην μπω πιανή, πιο κάγκελο. Δεν έγινε, σα το λέω εκ των προτέρων και μην μου πείτε τώρα ότι εμπίπτω ει τι διαδικασίε του ραδιοτηλεπτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, εντό συμβαίνει αυτό, κάποιο πρέπει να σκεφτεί. Ότι όταν μια υπόθεση έχει πάει στο αρχείο μετά από νόμο και κάποιο την ανασύρει, βρίσκει τον τρόπο. Άμα θε, βρίσκει τον τρόπο. Καθίστε και σκεφτείτε τι εμπιστοσύνη μπορείτε να έχετε, και γίνεται τώρα για 200 εκατομμύρια των κομμάτων. Και στα αλήθεια εδώ που τα λέμε, λεφτά φαγωμένα, ενδεχομένω και πεταμένα. Εγώ να σα πω ότι είναι απολύτω αλήθεια. Όμω, όταν το ξεκινάς για αυτά, νομιμοποιεί. Αύριο το πρωί, λυπάμαι κυριολεκτικά αυτού που μπαίνουν σε νομοθετική ρύθμιση καλή ώρα, όπω είναι τώρα για τα κόκκινα δάνεια, α πούμε, έτσι, για την προστασία τη πρώτη κατοικία. Και κάποιο μπορεί να έρθει αύριο το πρωί και να πει: Ποιο νόμο καλεί αυτό. Εγώ θα ανασύρω από το αρχείο τον προηγούμενο, τον επόμενο, τον επόμενο το μεθεπόμενο, άσε που αυτό εδώ κρέμεται από κυβερνητικέ. Ε, Πώ το λένε, ε, αποφάσει. Ε, δηλαδή κυβερνητικέ πράξει. Θα βγάζει ο υπουργό υπουργική απόφαση. Αυτέ λέμε υπουργικέ αποφάσει. Ε, η Παπό. Αυτέ, αν ε, ε, βγουν εκεί, οι υπουργικέ αποφάσει δεν βγάνει άκρη Από κάτι διατάγματα, όποτε το φτιάξει ο πρόεδρο, όπω το φτιάξει, δεν υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και να βρεθείτε ειλικρινά γαϊδουροδεμένοι προεκλογικά υπέρ του ενό ή υπέρ του άλλου, με αντίτιμο τον εαυτό σα. Ε, και για να ξεφύγω και λίγο και να πάω στα ευρωπαϊκά δεδομένα νομίζω ότι μπορώ να πάω στο φίλο μου τον Ανδρέα ο οποίος έχει και χιούμορ από το Λονδίνο Hello Lana from sunny London και τι ωραίες μουσικές βαζί να αν συμφωνούμε γι' αυτό και συνεργαζόμαστε δεν είναι το αίμα είναι η δουλειά έτσι που μας ενώνει η Αγγλία γεννημένη 1η Γενάρη του 1801 είναι εγώ καιρο. Η ΔΕΜΕΙ γεννήθηκε όταν ο Άρης ήταν σε ανάδρομη πορεία στους Ιχθείς και σε αντίθεση με το ΔΙΑ στην Παρθένο. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, το οροσκόπιο του Brexit μοιάζει σαν να έχει στηθεί από έναν κακόστρο λόγο. Λες ο άνεμος στους Αθήνες να φέρει την πρόοδο προς τα δω... Προφανώ τέτοια πράγματα συζητάνε εκτό των άλλων οι Άγγλοι. Αυτοί που συζητάνε το πετσετάκι ή το βρακάκι του πρίγκιπα και δίνουν 1,5 δισεκατομμύρια για να το πάρουν, γιατί να μην συζητάνε και για το οροσκόπιο του Brexit. In the meanwhile, σε έναν άλλο πλανήτη μακρινό, η στερλίνα ανέβηκε λίγο πριν τη σημερινή ψηφοφορία σημαντικά και αμέσω μετά την απόρριψη του σχεδίου ΜΕΙ έπεσε απότομα κατά 0,4% μου γράφει ο Ανδρέα. Τ' ακούτε εσεί και λέτε χιάστηκα. Κάνετε λάθο γιατί τα αντίστοιχα συμβαίνουν και εδώ. Και αν αυτό το νούμερο ακούγεται μικρό, λέει ο Ανδρέας, να πω πω την ίδια ώρα κάποιοι λίγοι που μπορούν να τζογάρουν χοντρά λεφτά, για παράδειγμα 20 εκατομμύρια λίρε, έβγαλαν από τις ισοτιμίε ούτε λίγο ούτε πολύ, ένα ταπεινό μικρό μεροκάματο 400.000 λιρών. Ωραίο μεροκαματάκι, έτσι. Με μια αποφασούλα, με ένα ξυφαλάκι, με ένα όχι, με ένα ναι. Εδώ που φτάσαμε, λέει ο Ανδρέας, αναρωτιέμαι στι ερχόμενε εκλογέ, να το ρίξω κι εγώ στα ψεύτικα τα γιούρο, στα μεγάλα ή κάπου πιο κοντά μου, όπως το κομμουνιστικό κόμμα. Αφήσε τρία δεύτερα κενό, για να το σκεφτείτε. Γιατί οι κακομύριδες μου, έτσι και δεν ψηφίσετε κόκκινο σε όλες τις εκλογές, καήκατε. Οπότε εγώ, που θα ήθελα να αγκαλιάσω και μόνο για το ερωτηματικό, το φίλο μου τον Ανδρέα, που δεν τον ξέρω, δεν τον έχω συναντήσει, δεν καταφέραμε να συναντηθούμε από μακριά, το αφιερώνω μαζί με όλους όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Το θα θέλα. Είναι πίσω του κρυσίμου 2008 άσμα του Μανώλη Μισιά σε στίχους Μιχάλη Γελασάκη και μουσική Κυκίλη Λεσέντρεκ. θα θέλα να με μαζί σου όταν πονάς μαζί την ώρα που ξύπνας να μου σημόνις να γελάς θα θέλα να είμαι τρένο που οδηγείς στην επιφάνεια διζγείς μικρός να γίνω με θα θέλα που αρνηθηκα! τρόπαλα και ανήθηκα, να τις πάρω αγκαλιά. Θα θέλα όσα χάδια λυπήθηκα! Και να δώσω φοβήθηκα, Να τα αφήσω στα δικά κάλλια. στον ανεμό τα φύλλα μου μη με ξεχάσεις μου και θα νικήσω τον οτιά έφυγα να φυσώ πίσω ό,τι πονά καθώς ο χρόνος θα γεννά λόγια που πήρανε φωτιά θα τι πληγές που αρνήθηκα, ντροπάλα και ανήθηκα, να τις πάρω αγκαλιά. Θα θέλα όσα θα διαλυπνήθηκα και να δώσω φοβήθηκα, να τα αφήσω στα δικά σου σκαλιά. που αρνήθηκα τροπάλα και ανήθηκα να τις πάρω αγκαλιά. Θα όσα χα διαλυπήθηκα και να δώσω φοβήθηκα να τα αφήσω στα δικά σου σκάλια. Πριν πάμε στι ειδήσει, παίρνω ένα μήνυμα που νομίζω ότι θα χτυπήσει η καρδιά όλου σα, όπω χτύπησε εμένα. Είναι από το Θανάσι. Καλησπέρα, Λιάνε. Το μεσημέρι σήμερα, καθώ κατέβαινα στην κυφησία με το ολοφορείο, μου ήρθε ένα μήνυμα SMS από την εταιρεία που εργάζομαι. Ότι η σύμβασή μου, έργου, ανανεώνεται μέχρι τι 10 Απριλίου αντί για άλλον ένα μήνα όπω συνέβαινε μέχρι τώρα. Έστειλα μήνυμα στην εταιρεία και του είπα: Μα γιατί ρε παιδιά. Δεν ήμουν εντάξει μέχρι τώρα τι συνέβη. Με πήραν και με καθησίχασαν ότι είναι λέει τυπικό. Του είχα γράψει ότι είμαι σε απόγνωση με αυτό. Μα τι του έκανα. Έχασα τον πατέρα μου τον Οκτώβριο, και αν χάσω και τη δουλειά μου στα ελτά, θα με πετάξουν έξω από το σπίτι μου, του είπα. Προ Θεού. Όχι έτσι. Θέλω μόνο να ευχαριστήσω του συντρόφου και του φίλου μου από το Πάμε, που με βοήθησαν τότε, ώστε να έχω ένα μεροκάματο. Αυτοί τουλάχιστον αναγνώρισαν τι έκανα για αυτού και αποδείχτηκαν ότι είναι από του φίλου μου. Τους πραγματικούς Οπότε Τι να σας πω Έχω πολλά πράγματα να πω Φτάσαμε σε εκείνη την εξαχρίωση Και εξαγρίωση Να σου έρχεται ένα μήνυμα στο SMS Να μην ξέρει που θα σε βρει Να παθαίνουν άνθρωποι συγκοπή, Και μετά Αν είσαι, να μπροστά σε τηλεόραση και την πάτησες Να ακούσει το τσακαλώτο Μιλώντας για την προστασία τη πρώτη κατοικία, που είναι στην πραγματικότητα μείωση τη όποια πενιχρής προστασία υπήρχε για την πρώτη κατοικία σε καιρού ανεργία, αεργία κυριολεκτικά, κρίση μεγάλη, φτώχεια και δυστυχία, να δηλώνει. Όποιο παίρνει δάνειο για να πάρει σπίτι, ξέρει ότι μπορεί να το χάσει. Άρα με τέτοιο κριτήριο πα να πάρει σπίτι. Και να ευχαριστήσω και την Ειρήνη από την Πρέβεζα. Που λέει ότι είμαστε πιο ωραία αγοριών και κοριτσιών παρέα απόγευμα την ίδια τη συντροφιά, θυμίζει ότι σα σήμερα έφυγε ο υπέροχο Ιάκοβο Καμπανέλη που τον είχε γνωρίσει και από κοντά και την που έκανε τον ναζισμό να ξεχνιέται από την αντικομουνιστική ιστερία και κάποτε να αθώνεται, όπω έλεγε ο ίδιο ο Καμπανέλη, που έσε το πετσί του τον ναζισμό μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωση Μάουτχάουζεν. Καλό βράδυ, Ειρήνη, αποπρέβεζα. Κακό βράδυ Ειρήνη μου, αν σκεφτεί. Ότι κατσικώθηκε το φασισταριό στην τρίτη θέση, και δεν λέει να ξεκουνηθεί από εκεί. Για την ειρήνη και πάνω απ' όλα για το Θανάση εξαιρετικό αφιερωμένο για να πάμε στι ειδήσει, ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχουν γραφτεί ποτέ, η στίχη μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη, η ερμηνεία είναι από τι ωραιότερε που έχουν γίνει ποτέ από τη Φλέριν Ταντονάκι σε μεταγραφή παλιών ρεμπέτικων τραγουδιών με το ομάνο χατιδάκι στο πιάνο, αντιλαλούνε τα βουνά. Που δεν βάζω και σε σειρά. Είναι όπω βολεύει με βάση την ροή του. Και ξέρετε, αυτό είναι παράξενο πράγμα με τον υπολογιστή. Το λέω για να μην αγανακτεί κανένα. Αν νομίζω ότι το έχει στείλει νωρί, και εγώ έχω αργήσει, δεν φταίει κανένα. Το παραλαμβάνω στην ώρα μου. Αλλά είναι ανάλογα με το τι έχω στο κεφάλι μου να πω, τι τρέχει από την ειδησιογραφία. Ε, οπότε και εγώ να είμαι εντάξει με τι ειδήσει. Η πρώτη ειδήση είναι ότι στον ήχο τώρα είναι ο Λάσκερ Εγοραστό. Ε, για σα μπορεί να μην είναι σοβαρή είδηση. Εδώ εμεί που είμαστε παρέα, το να ανακυκλώνεται την παρέα μεταξύ μα είναι ειδήση από μόνη, μόνη τη. Ο Σάξο Ευθύμερο είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη μουσική επιμέλεια, αδερφούλα μου η Σα άφησα πριν από τι ειδήσει με τσιτσάνι. Θα προχωρήσουμε τώρα στη δεύτερη ώρα. Θυμίζω Studio βίντεο ο υπολογιστή. Φθηνό, άμεσο, φτάνει γρήγορα, είναι γραπτό. Μπορώ να το παρακολουθήσω, να το διαβάσω, να το παραλλάξω, να το συντομέψω με τρόπο εντελώ διαφορετικό. το τηλεφωνικό κέντρο. Real κενό στο 1960 σε περίπτωση κινήτου. Προσοχή στον αέρα. Προσοχή στον αέρα που φυσάει και είναι μαύρο. Είναι μαύρο ο αέρα που φυσάει. Είναι μαύρο. Έχουν βγει τα φαζισταριά παγανιά. Έλλει μεγάλη προσοχή. Ξετσουτσουρέψανε. Γιατί βολεύει. Βολεύει το σύστημα. Βολεύει και αυτού που θεωρούν ότι θα κόβουν ψήφου από του αντιπάλου του. Βολεύει και το ΣΥΡΙΣΑ. Βολεύει πολύ κόσμο. Βολεύει την αντίληψη ότι είμαστε σταθερή δύναμη στα Βαλκάνια γιατί σταθερά μένουμε εκεί που πάει η Ευρώπη και η Ευρώπη αρχίζει και ακροδεξίζει επικίνδυνα. Ξαφνικά νομίζει ότι υπάρχει μια υπόγεια νύχτα των κρυστάλλων γεμίζουν τα γραφεία των κομμουνιστών τα τείχη, τα σπίτια και οι δρόμοι με σβάστηκες έχει βγει μια βρωμερή εξαθλειωμένη, παρασυρμένη πιτσιρικαρία και παίρνει το σπρέι και γράφει σβάστηκες και δεν καταλαβαίνει και είναι εκεί που κινδυνεύουν οι άνω των 65 που έχουν περάσει έχουν ζήσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο το χουντοφασισμό με κάθε μορφή και με κάθε τρόπο και ανατριχιάζουν και αναρωτιούνται τι λάθος κάνανε οι σοβαρότεροι Α, Αναρωτιούνται πόσο θα αντέχουν να αντιστέκονται οι λίγο νεότεροι Οι πιο γέροι mm. Οι πιο γέροι είναι οι μόνοι που έχουν το κουράγιο να βγουν στον δρόμο Και βγαίνουν και ως ταξιούχοι Και βγαίνουν και ως παππούδες και γιαγιάδες που ορθάνουν ανάστημα Και βγαίνουν απέναντι σε αυτήν την μαυρίλα Που πάει να εγκατασταθεί ως κάτι φυσικό Και τότε ισχύει αυτό που λέμε όλοι Άμα αρχίσει να εξοικειώνει με το τέρα, του μοιάζει. Το κοιτά τον καθρέφτη, το κοιτά τον καθρέφτη, το κοιτά τον καθρέφτη, και γίνεται κανένα κομμάτι από τον εαυτό σου. Να σα φέρω ένα παράδειγμα. Στην ΕΡΤ, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι ορθώ, ορθώτατα, κατά την άποψή μου, είπαν ότι δεν δέχονται να παίζουν χρυσαυγήτε στο κρατικό κανάλι και εκτό των άλλων αποφάσισαν να απεργούν κάθε φορά που του υποχρεώνουν, τάχα μου δίδε να παίξουν χρυσαυγήτη. Λε τι, τι καλά. Και έγινε 25 Μαρτίου. Και βγαίνει το κασίδιαριο φάτσα κάρτα Με φόντο τη βουλή Με φόντο τις φουστανέλες Με φόντο τις παλάμες τα γαλόνια Και βγάζει το βρωμερό του λογίδριο Και έτσι έχει δίκιο η σταματία Όταν λέει ότι σε αυτό το περίγυρο και την πρώτη κατοικία δεν σώσαμε, και τι 120 δόσεις φτιάξαμε για του μεγάλου και για του μικρού οφειλέτε, και τον Ευροκό θα δούμε, και τον Ερντογάν βολέψαμε, και του φασίστε αμολύσαμε, και όλα πάνε καλά, μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν. Μέσα σε όλα αυτά αιωρούνται στον αέρα σήμερα και διάφορα αντικείμενα. Κράνο για τον άνεμο, ο σπίδε για τι ανοησίε. Μόνο η μουσική σώζει, καλό Σαββατοκυριακό. Σταματία μου, έχει απόλυτο δίκιο. Οπότε, από καρδιά εν καρδία, ένα από τα πιο πετυχημένα, πιο ωραία, πιο. Μουσικά, πιο δεμένα συγκροτήματα που φτιάχτηκαν στα μεταπολιτευτικά χρόνια Η στίχνη του Βίτεο Ντομένη Το τραγούδι είναι παραδοσιακό της Ιταλίας Το μυριστό Ταστέρι Και βεβαίως σε εκείνη τη γλώσσα της κάτω Ιταλίας Που είναι Είναι ελληνική στην πραγματικότητα με Ιταλικά στοιχεία Να την ευχαριστηθείτε Έχουμε τρία χρόνια όπως λέει και να το παίξουμε Και το πρωτοπέξαμε και είχαμε, μας είχαν κερδίσει και τους είχαμε κερδίσει το 2010 όταν ξεκίνησε η εκπομπή 9 χρόνια. Που ετω ρωτοτόριο το μυρί στο ταστέρι, Που ετω το μυρί στο ταστέρι Τσινοπούλου στρεκάνε, τσινοπούλου στρεκάνε, τσινοπούλου τρεκάνε σιμώνα καλοτέρρι, Τσινοπούλου στρεκάνε, σιμώνα καλοτέρρι Μπερδεύετε ασυντορώτο, μου ταστέρι σπιτάρω, Μπερδεύετε ασυντορώτο, μου τα σπιτάρω Τσι εγώ φτιχούδι έμεινα, τσι εγώ φτιχούδι έμεινα, Ελσίμπουσε <Εσύλια> που σε φιλισανε, τεττα, σαν ευρώ να στυκαλύψετε σαν ευρώ το εμιφ σε πένε σε τότε καλή. Ατά τον ευρώ πάλι το ευρώ τρεπίμακα. Σε ευρώ πάλι το σαν ευρώ να το Σε ευρώ πάλι Ότι και να σκοτεινίσει την Ότι με πάρει με πάρει σε σε σε σε επειδή που σε πείρισανε, πάμε να στηριχτείτε, σαν ν' ναρότο ενιψεφενες σε το καλείτε, μάντας το μέρος βαλιδούς επεντιμακα, σεριτικά που Ότι <Ρι> και <Ρι> να σκοτεινίσει την Ότι χάρη Αρτεπέμα από τύχη μου, αρτεπέμα από τύχη μου, με πάρει Άρτεπέμα από την με Se που sánima, pues se marea, pues se vuelve sánima, toda Λένε. όλοι μας κλέψανε κλέψαν αυτοί που τους πιστέψανε στο Έχουν προνόμια και αυτά τους Λοιπόν, λέω να πάω σε κάνα δύο μηνύματα και μετά να σα κάνω μια κλήρωση που έχει μια βαριτά και μια σημασία. Θα μείνει στη βόρειο Ελλάδα πάνω. Η πρόσκληση. Ε, όχι πρόσκληση στο θέμα. Που αφορά στην κλήρωση. Λοιπόν, ο φίλο του Τάξη Σωτηράκης γράφει: Ηλιάνα, θέλω να σε ευχαριστήσω που μου έδωσες την ευκαιρία να δω την παράσταση Άρης Βελιχιώτη. Ο Τάσος Σωτηράκης συγκλονιστικό, γράφει η Βίνια. Μα πιο συγκλονιστική η συμμετοχή ψυχής των νέων παιδιών. Μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε. Έτσι, πώ ήταν γραμμένο. Λέω Παναγία, μου ο Σωτηράκη ίδιο για τον εαυτό του. Εντάξει, Βήνια, μου, συγχώραμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ σε από τους λίγους που πάνε κάπου Βλέπουν κάτι και στέλνουν Και την γνώμη τους γι' αυτό Έτσι λοιπόν Λέω να σας δώσω Τέσσερις προσκλήσεις Δύο για την Κυριακή και δύο για τη Δευτέρα Στις 31 δηλαδή του Μάρτη Και στην 1η του Απρίλη Για το θέατρο από κοινού Εκεί παίζεται Του Παναγιώτη Μέντι Το Ανάκτορο της Ανατούμπα Με την Ελένη Γερασιμίδου σε σκηνοθεσία Αγγελικής ξένου Και διαβάζω από την Κατσιούσα απ Ο φίλος μου ο οικοδόμος έχει γράψει Έχει γράψει τα είναι η εξής Είναι τα χρώματα του μελαγχολικού κύκλου Τη ζωής ενός κομματιού της Ελλάδας Στην εποχή μετά τον πόλεμο Χιλιάδες άνθρωποι που υπομένουν με στοικότατη φτώχεια Και τη σκληρότητα της εποχής Έχοντας για σπίδα τους την αξιοπρέπεια και την αγάπη. Ένα άλλο κομμάτι τη Ελλάδα, στην ίδια περίοδο, αποφάσισε να μακρύνει το βήμα του, να ξεφύγει από τη διαδρομή και να κυνηγήσει το όνειρο για μια καλύτερη ζωή στην ξενιδιά. Η κυρία Αγάπη, η ηρωίδα του θεατρικού έργου του Παναγιώτη Μέντη, το ανάκτωρο στην Άνω Τούμπα, άφησε την Ανω Τούμπα και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά τη στη Γερμανία. Πρόσφυγε οι γονεί τη δούλεψαν σκληρά για να πραγματοποιήσουν το όνειρο τη ζωή του. Να χτίσουν το δικό του σπίτι, να το χαρούν όλοι μαζί σαν οικογένεια και να επιστρέψουν συνταξιούχοι με τη γερμανική συνταξιούχη, την ελληνική, για να ζήσουν εκεί τα τελευταία χρόνια τη ζωή του. Αυτό ήταν το όνειρο τη κυρία Αγάπη. Στα πιο τριφερά τη χρόνια γνώρισε τι θα πήξε ριζωμό και έζησε τι προσπάθειε των γονιών της να αποκτήσουν το δικό του κεραμίδι. Το οικόπεδο αγοράστηκε και με σκληρή δουλειά και με ταιριακή οικονομία, η οικογένεια άρχισε να χτίζει το ανακτωρό τη, που δεν ήταν άλλο. Από μια μονοκατοικία στην όχθη του μεγάλου ρέματο που διασχίζει την Ανοτούπα τη Θεσσαλονίκη. Εκεί δίπλα στο ρέμα, φύτεψαν τη δική του ρίζα που, όπω πίστευαν, θα έκανε τη ζωή τη οικογένεια να ανθίσει και να καρπίσει, όπω των ανθρώπων που τα σπίτια του έβλεπαν στην παραλία. Μια μονοκατοικία σε δύο επίπεδα, με ζωνέτα, όπω έχει καθιερωθεί να λέγεται στι μέρε μα, στην οποία εκτό από οικονομίε και κόπου, προσδοκίε που ξέφευγαν από τα ανθρώπινα και τα ξεπερασμένα όρια, επένδυσαν. Πολλά πράγματα εκεί. Λοιπόν, έχω δύο και δύο-τρει προσκλήσει. Μία για την Κυριακή και μία για τη Δευτέρα. Στο 2:11-200, 8:200, οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν. Και να σα σκεφτώ κρασί. Μια και έχει γίνει και τόση κουβέντα για του μακεδονικού και μη ίνου. Η στίχη είναι τη Αδαμαντία Μαντελένη. Η μουσική του Γιώργου Λεονταρίτη είναι ολοκαίνουρδο τραγούδι. Κυκλοφόρησε μόλι πριν από έξι μέρε με τη Λένα Αλκαίου. Το κρασί που με κερνά. Μουσική Από το κράσι που με κερνάς εσύ στα για δεν πίνεις αν ρωτώ αν μ' αγαπάς απάντηση δεν δίνεις. Είναι πικρό πολύ πικρό τούτο τα το πιωτό, που ακόμα κι ένα πιο μισό, μα δεν μπορώ να σταρνηθώ απ' το κρασί που με κερνάς και εσύ θα δοκιμάσεις. και θα λυάσ' ένα πιο πικρό όταν πια θα με χάσει. Είναι πικρό, πολύ πικρό, Του τα τέλειω το πιοτό. κάθε σταγόνα του μισό Στ Είναι πικρό πολύ πικρό, του τα τελειο το πιοτο, κάθε σταγόνα του μισώ, μα δεν. Ωραία και όμορφα και γράφει ο Κωνσταντίνος Και θερμότερη καλησπέρα μου κυρία Κανέλη Καλό Σαββατοκυριακό Παρασκευό Σαββατοκυριακό Τώρα πιο Παρασκευή πάει τέλειωσε και μάλιστα μέναν αέρα Απαγορευτικό έχει μέχρι, μέχρι αύριο το απόγευμα Βράζε ρύζι από πλευράς καιρού Κωνσταντίνε μου δύο ρωτήσεις μόνο αν μου επιτρέπετε Για όλους τους πατριώτες του Μακεδονία Ξεγουστή που είναι πραγματικά να γελάς μαζί του. Πού ήταν τα τελευταία δέκα χρόνια που στη Μακεδονία έχει ιδιωτικοποιηθεί μέχρι και το νερό σε γαλλική εταιρεία και τίποτα πια δεν υπάρχει ελληνικό. Πού είναι ο πατριωτισμό όλων αυτών τη στιγμή που οι αγορέ των γειτονικών Σκοπίων καθώ και στην Ανατολική Θράκη πλημμυρίζουν από Έλληνες κυρίω κατά τι εορταστικέ περιόδου. Τώρα τι θες να πει, Μόρα, φίλε Κωνσταντίνε, Ότι θα γίνει πολιτικό εμπάργο διά τη αγορά. Εδώ δεν έχετε κουράγιο να ψηφίσετε διαφορετικά Δεν έχετε κουράγιο Να αντιμετωπίσετε τα πράγματα Και η φτώχεια ε, Εκτός από το να θέλει καλοπέραση Αυτό το αστιάκι, αντιμετωπίζεται πια με ψίχουλα Και όλοι ικανοποιούνται να τα ξεπερνάνε αυτά Έτσι ο φίλος μου ο Θανάσης Που λέει συγγνώμη για το προηγούμενο Πιο συγκινητικό μήνυμα που έστειλε Για το SMS που του ήρθε Για το ενδεχόμενο να μείνει δουλειά. Έχει. Ε, Θυμήθηκε, λέει, απλώ ποιοι τον βοήθησαν πίσω στο 12. Τότε στα πολύ δύσκολα. Και δυστυχώ έχουν πάρει σύνταξη οι περισσότεροι. Αν επιζουν αυτή τη σύνταξη, θα συμφωνήσει μαζί μου, φίλε Θανάση. Γιατί άλλοι με έγραψαν, να μην πω πού. Εντάξει, έτσι συμβαίνει. Ευχαριστώ λοιπόν πρωτι, πρωτίστω του φίλου μου από το Πάμε. Ένα Πάμε που σου κοφαντείτε γιατί θέλει τα συνδικάτα να εκπροσωπούν του εργάτε και του εργαζόμενου και το λαό και όχι τα αφεντικά. Και νομίζω ότι αξίζει να τη στήριξετε αυτόν τον αγώνα Να μην γίνουν συνέδρια, να μην νομιμοποιηθούν Αυτοί που είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία Για να μπορέσουν να ζαλικώσουν το κίνημα Να μην σηκώσει κεφάλι Έτσι ώστε να ξαπλωθούμε κάτω περίπου όπως ξαπλώνονται οι Άγγλοι τώρα Και μου γράφει ο φίλος μου ο Γιάννης από τη Νέα Υόρκη Η συμφωνία Brexit του Μαΐου απορρίπτει για τρίτη φορά από τους νομοθέτες Απλά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί πλέον να αποκαλείται δημοκρατία. Ο λαός μίλησε και αποφάσισε σε εθνικό δημοψήφισμα. Από τότε, ότι η πολιτική πράξη προσπάθησε να ανατρέψει την απόφαση αυτή. Η δημοκρατία είναι νεκρή στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι νομίζω. Άρα είναι νεκρή από το Σεπτέμβριο του 2015, θα μπορούσε να πει και κάποιο στην Ελλάδα, όταν ανατράπηκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Όμω, έξυπνα και ήρθαν μετά οι εκλογέ. Και νομιμοποίησαν την ανατροπή. Το ίδιο θα συμβεί, αγάπη μου, και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και τον Ανδρέα, θα έξερες τι λεφτά βγήκανε από τα όχι και τα νέα που παίζονται αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο, από τους αρμόδιους που ελέγχουν πλαγίως τα κοινοβούλια, διά της εντός εισαγωγικών αγοράς. Και για να σας κρατήσω εκεί απάνω στο βορρά, για να σας κρατήσω στα Βαλκάνια όπου κάθε φορά που ακούω κάποιον να δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι παράγοντα σταθερότητα στα Βαλκάνια με όσα συμβαίνουν, μετά τη συμφωνία των μπρεστών, μετά τι αμερικανικέ βάσει εδώ, μετά τι εξάρσει τη Ελληνο... τουρκική εταιρεία για τη Γαλάζια Πατρίδα, μετά τι γεωτρήσει που θα πρωτίσουν τι εταιρείε και φέτο σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε το πέτρελαιο είναι σε ρεκόρ ύψου δεκαετία. Το έχετε ήδη καταλάβει, πήγαινοντα να βάλετε μεντζή ή παραγένοντα πετρελογιό το σπίτι, δεν χρειάζεται, θα σας το πω δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη ανάλυση από τη Wall Street και τα παιδιά της η τσέπη σας είναι η καλύτερη ανάλυση και η εμπειρία σας κάθε φορά που ακούω λοιπόν αυτή την έκφραση έχω την αίσθηση ότι κάποιος μας τσιμεντώνει στα Βαλκάνια μας τσιμεντώνει, δηλαδή μας, μας βάζει τα πόδια στο τσιμέντο, όπως κάνουν οι μαφιόζοι στην Ελλάδα, πρέπει να μπουν τα πόδια σε τσιμέντο με εκβιασμό. Είτε γιατί θα χάσει το σπίτι σου, είτε γιατί είσαι άνεργο, είτε γιατί δεν να χάσει τη δουλειά σου, είτε γιατί αν δεν τα βρεις και βρίσκει τα πράγματα τόσο ωραία, όπω τα βρίσκουν οι Σιριζέοι που είναι καταπληκτικά, θα πρέπει να σε φάει το μαύρο σκοτάδι. Είτε γιατί τα φασισταριά ξέτει του και βγήκαν έξω. Είτε γιατί με την απειλή ότι θα χάσει ε, ο φω, ουρανό, αέρα, πατρίδα, ηλεκτρικό, νερό, ε, τηλέφωνο. Ε, ξέρω κι εγώ τον άμπακο. Και στο τέλο και τα παιδιά σου. Και όταν σου λένε ότι έτσι και πα και πάρει δάνειο, να ξέρει σίγουρα θα χάσει το σπίτι σου, αλλά τσακαλώ το, που μου αρέσει που είναι και στου 53 συν. Το συν είναι μόνο εκεί, 53 πλα. Γιατί είναι και κάποιοι που είναι απροσδιορίστοι, δεν ανήκουν στου 53, τα παίρνω στο κρανίο, και οπότε προτιμώ να καταφύγω στην κουλτούρα. Να καταφύγω σε ένα πράγμα στα αλήθεια κοινό στα Βαλκάνια, που είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Το ξέρουμε όλοι μα, το τραγουδάνε όλοι ο καθένα γλώσσα του. Είναι αυτό που είναι η ρίζα που δεν σε ενοχλεί. Δεν είναι η ρίζα που θε να σπάσει, είναι η ρίζα που θε να κρατήσει για να καρπίσει. Γιάννη μου το μαντήλι σου. Από την Ήπειρο μέχρι ούτε ξέρω πόσο βόρεια, ανατολικά και δυτικά, τραγουδιέται ο ήχο, η μουσική, η μουσική. Εδώ θα ακούσουμε από του τσουμάνι Ρόγκ, του Σταύρου Τσουμάνι, εξαιρετική μουσική και χοροδή μαζί, συγκροτήματο. Λοιπόν, Γιάννη μου σου το μαντήλι σου. Γιατί στα αλήθεια, πέντε ποτάμια το και βάθηκαν. Thank you. Το φισλερό μενο, Σαφέ, το ξέρω, το καινούργιο του μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Διόπτρα, δεν το έχω διαβάσει μόλις το πιάνω στα χέρια μου και μόλις το πιάσω στα χέρια μου, τι κάνω α, το κληρώνω για να το διαβάσετε εσείς Λοιπόν, είναι και ένα το εξώφυλλο εξαιρετικό, θα το δείτε. Ο Σεμπάστιαν Φίζεκ βρίσκεται στην Αθήνα τετάρτη 4 3 Απριλίου στο Public, μαζί με τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα έχετε την ευκαιρία όσοι θέλετε να πάτε, ακόμα και οι νικητές του βιβλίου να το παραλάβουν από εκεί, να τον γνωρίσετε από κοντά στο Public Café. Λοιπόν, ο τίτλο του μυθιστορήματος είναι «Η θέση 7α». Και σα διαβάζω. Υπάρχει ένα σλόγγαν το οποίο θα το κάνω σλόγγαν τη εκπομπή σε λίγο. Μα το Χριστό σα το λέω, ε, το δηλώνω και στη Διόπτρα και στο Σίζι, κλείσω όποιον άλλον θέλει. Λοιπόν, ο διαπρεπής ψυχίατρος Ματ Κρούγκερ αναγκάζεται να υπερβεί τη φοβία του για τα το αεροπλάνα όταν η ετοιμόγεννη κόρη του Νέλε του ζητά να ταξιδέψει από την Αργεντινή στη Γερμανία. Έχοντα παρακολουθήσει ένα σεμινάρια αντιμετώπιση αεροφοβία, ο Ματ επιβιβάζεται στην υπερατλαντική πτήση Buenos Aires Βερολίνο, αλλά σύντομα. Θα διαπιστώσει ότι προετοιμάστηκε για τους λάθους φόβους. Αυτό που τον περιμένει δεν είναι ούτε να ταράξεις, ούτε βλάβεις στον κινητήρα, ούτε κάποια τρομοκρατική απειλή. Ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο του αποκαλύπτει ότι στην ίδια πτήση βρίσκεται ένας παλιός ασθενής του ψυχίατρου. Ένας ασθενής με βίαιες δολοφονικές φαντασιώσεις τον οποίον τώρα καλείται να υποκινήσει να πράξει το αδιανόητο. Να οδηγήσει στο θάνατο του 600 επιβάτε τη πτήση και τον ίδιο του τον εαυτό, αλλιώ η Νέλε, η κόρη του ψυχιατρικού, θα βρει τραγικό θάνατο. Ωραίο μοιάζει για αστυνομικό μυθιστόρημα και μάλιστα με ψυχιατρικέ προεκτάσει, γιατί α, από κάτω γράφει ο συγγραφέα και το έχει βάλει εξαιρετικά στο εξώφυλλο. Το έχουν βάλει εκδόσει δύο όπτρα, κίνδυνο και ένα σηματάκι και δείχνει το εξή σλόγγαν καταπληκτικό. Ανθρώπινου νου. Ένα όπλο που δεν μπορεί να ανοιχνευτεί από κανέναν έλεγχο στον κόσμο κρατήστε το ανθρώπινος νους ένα όπλο που δεν μπορεί να ανίχνευθεί από κανέναν έλεγχο στον κόσμο οπότε εγώ σας παίξω τώρα το αίμα στο πουκάμισο ε, το οποίο όμως έχει άλλους στίχους άλλο πράγμα και οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211 και 200 θα έχουν κρατημένη τη θέση στην 7α του ε, Σεμπάστιαν Φίτζεκ, που φτάνει στην Αθήνα την Τετάρτη 3 του μηνό. Το αίμα στο πουκάμισο είναι σε υπέροχου τοίχου του Δημήτρη Λέντζου, σε μουσική του Νίκου του Πλατήραχου, στο τραγούδι Δημήτρη Ζερβοδάκη. Σα λέω μόνο το εξή: Το αίμα στο πουκάμισο που μ' άφησε εκείνη, θα πάω να πω στη μάνα μου ποτέ να μην το πλύνει. Για να φορώ τη μαχαιριά στον κόσμο όταν βγαίνω, για να με βλέπει να πονώ, για εκείνη να πεθαίνω. Το αίμα στο που μ' άφησε Θα πάνω από μάνα μου ποτέ να μην το κλίνει Για να φορώ τη μάχαιριά στον κόσμο όταν βγαίνω Για να με βλέπει να πονώ για εκείνη να πέθω για να φωρώ τη μαχαίρια στον κόσμο όταν βγαίνω. Για να με βλέπει, να πονώ, Για κοινή να πεθαίνω. Μου, ποτέ δεν θα το βγάλω κάνω, Πια είμαι στην καρδούλα. Μου έχω καημένο μεγάλο και τραγουδό και τραγουδό. Τα στερικά όταν κοιτάζω ζω, Για να μα κι να φρυνό να βάρει. Στενα λοιπόν και τραβού και να βούδω. Τα στενια όταν τη φοιτάσω. Για να μα πω ή να θυμώ τα βαριά να στερθών. στα μάτια να μην χυθούν τα χρώματα που με έκαναν κομμάτια για να κράτω την όμορφιά και την καγαλινή εικόνα και μην αν τα μάτια μου παντέλημα και Από την Κυρία μου, την Κωνσταντίνη μου το ξέρω ότι ψηφίζεις κουκουέ ε, και δεν σε παρεξήγησε όταν είπα για εμπάργο και το πώς αντιδρούμε. Αλήθεια το λέω, η υπόθεση αυτή έχει πολύ μεγάλο βάθος και θέλει άλλου τύπου πολιτική προσέγγιση με τους πλέον Βόρειο Μακεδόνες. Τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη συμφωνία ήταν αυτά στα οποία αναφερόμουν εγώ και έλεγονται αντιμετωπίζονται έτσι... Πρέπει να έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε Να πω και χαιρετίσματα στην Λευκοθέα που μας ακούει από τον παγωμένο ημιτό Η ζεστή είναι η καλησπέρα, παγωμένος είναι ο ημιτός. Και πάω στο φίλο μου, το δημοσθένη από την καρδιά της Λευκάδας Λιάνα καλησπέρα Μην απορείς για την άνοδο των αζιστών Έχουμε προβλήματα σαν κοινωνικό σύνολο Προβλήματα κυρίως εγκεφαλικά Καταλαβαίνω πώ το εννοεί, γιατί μόλι τώρα είπα και κολλάει γκάντι ανθρώπινο νου, ένα όπλο που δεν μπορεί να ανοιχνευτεί από κανέναν έλεγχο στον κόσμο. Ακούστε λοιπόν τι μου γράφει και δικαιώνει το ρητό ο Δημοσθένης Είναι γιγαντιαίο έργο να καλλιεργήσει μεγάλο μέρο του λαού. Ένα ευτράπελο παράδειγμα. Στο χωριό που ζω, στελεχώνω το ψηφοδέλτι του Κουκουέ. Έχω ένα γνωστό φίλο, τον λε, που όταν το είπα, μου απάντησε εντάξει, θα σε ψηφίσω στο τοπικό. Αλλά στη Λευκάδα. Θα ψηφίσω Χρυσσαυγή. Του εξηγούσα ότι εκτό από ψυχιατρικού ενδιαφέροντο αιτία, αυτό που λέει στερείται λογική, αλλά και ανθρωπιά που να πάρει, ο ναζισμό δεν είναι θέση, είναι έγκλημα. Δεν ακού του λέει ότι έχουν κάνει, θε να κάνουν κι άλλα. Η απάντηση είναι μην πιστεύει τα ψέματα, προπαγάνδα είναι. Και ο διάλογο σταματάει, γιατί μιλάς σε χτισμένα αυτιά και νου. Και δυστυχώ είναι αρκετοί τέτοιοι που δίνουν δύναμη στο θεριό. Ψυχραιμία λοιπόν και επικέντρωση στον αγώνα μα. Χαιρετίσματα Χαιρετίσματα και από μένα δημοσταίνη μου Το μόνο που αρχίζω και δεν έχω Είναι ψυχρεμία Αλήθεια σου λέω Ψυχρεμία Γιατί αυτό όπως λες είναι ευτράπελο Και είναι αθώο Εμένα το πρόβλημά μου είναι το καθόλου αθώο Το πονηρό Το εμφανισμένο ως Πατριωτικό Εθνικιστικό Επιλητικό των προβλημάτων Εμένα το πρόβλημά μου είναι η λογικοφανής τυπωμένη αθλιότητα εγκληματική στα στρατόπεδα συγκέντρωσης η εργασία απελευθερώνει που αρχίζει και πιάνει ρίζα που στον άνεργο που νομίζω θα απελευθερωθεί από τη σκλαβιά της ανεργίας για να μπει σε ένα καταναγκαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης χωρίς ότι το έχει αυτό είναι το πρόβλημα μου το πρόβλημα μου είναι αυτό το υπόκοφο που περνάει από κάτω και πείθει παιδιά ακαλλιέργητα. Ε, απελπισμένα, χωρίς ορίζοντα ε, Με τα νιάτα τους φουσκωμένα Και τα κάνει να αισθάνονται δυνατά και ισχυρα Εκεί είναι που έχω το πρόβλημα Δεν έχω άλλο δρόμο, παραπλώς να μιλάμε, να κουβεντιάζουμε Να πείθουμε, να σταματάμε Γιατί ο φασισμός δεν θα πέσει μοναχός του Πρέπει να τον κυνηγήσεις για να εξαφανιστεί. Είναι η Μαρία Παπαγεωργίου Σε και μουσική Αλέξανδρου για να καλμάρει λίγο το μέσα μας. να πάντα τρέχω σ' ασένα που δεν έχω απ' το μηδέν στο απειρό και πίσω ένα και το τσιγάρο μου και ζυγίνει και πω το τίποτα πυρό θα γίνει. Πεύτες και δολαφόνους κι όταν θέλεις Να κλείσουμε με αυτούς που είναι κόκκινοι που θέλουν να γίνουν κόκκινοι και δεν Τολμάνε που θέλουν να ψηφίσουν κόκκινα και δεν το δηλώνουν ακόμα και στις μετρήσει, και που τους προτείνουμε να ψηφίσουν κόκκινα για να μην τρέπονται και για να έχουν και πραγματική ελπίδα λοιπόν η πρόσκληση αφορά σε όλους και σε όλες για την ανοιχτή και είναι η πρωτοβουλία της Κατιούσας και από την Κατιούσα που είναι το Εξαιρετικό αυτό site για όποιον θέλει να διαβάζει κάτι διαφορετικό ε, και να το αισθάνεται κιόλα διαφορετικό και ταυτόχρονα ενημερώνετε για όλα όσα σημαίνουν γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη. Τετάρτη λοιπόν στο στούντιο εκεί που είναι καλλιτεχνικός διευθυντή, ο Βελισάρης ο Κωσιπάκης είναι θα μιλήσουν ο Θεόφιλος ο Διαμάντης ένα εξαιρετικό παλικάρι, είναι διδάκτρο του Πανεπιστημίου του Αιγαίου που θα κάνει μια κριτική στην ΕΠ μέσα από το βιβλίο «Η καρδιά του σκύλου». Θα μιλήσει επίσης άλλος υπέροχος, ο Ερακλής Βογιατζής, που είναι υποψήφιος διδάκτορ με θέμα διδακτορικής διατριβής «Η επιστημονική φαντασία στη Σοβιετική Λογοτεχνία». Και μετά θα παίχνει η ταινία, α, αυτή η εξαιρετική ταινία «Η καρδιά ενός σκύλου». Η υπόθεση τοποθετείται λίγο μετά υπέροχο, Ο ερακλης που ειναι υποψηφιος διδακτορ με θεμα διδακτορικης διατριβης η επιστημονικη φαντασια στη σοβιετικη λογοτεχνια και μετα θα παιχνει η ταινια αυτη η εξαιρετικη ταινια η καρδια ενος σκυλου η υποθεση τοποθετειται λιγο μετα την οκτωβριανη επανασταση ο χειρουργος Π Πω ασχολείται με την ανανέωση του ανθρώπινου οργανισμού, προχωρά σε ένα ακόμα πιο προθυμένο πείραμα. Τη μετατροπή ενό σκύλου σε άνθρωπο. Θα πετύχει το εγχείρημα και ω ποιο βαθμό. Είναι ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, μεταφερμένο πολύ πιστά σε φιλμ. Η ταινία είναι γνωστή για το ότι περιλαμβάνει σχεδόν αυτούσιο το κείμενο του βιβλίου, τιμώντα έτσι τον Μιχαήν Μουλκάκοφ, από του σημαντικότερου νεότερου δραματουργού τη το έργο του Μπουλκάκοφ διακρίνεται για την καυστική του σάτυρα, το ζητητικό του χιούμορ και για όσους ίσως το έχουν διαβάσει είναι το διασηματωρό βιβλίο του είναι «Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα». Νομίζω θα περάσετε εξαιρετικά, θα ξεστραβωθείτε εξαιρετικά και εγώ θα έχω τελειώσει αυτή την εκπομπή με μια ανοιχτή πρόσκληση για το στούντιο απόγευμα τη Τετάρτης και σα αποχαιρετώ με τι άλλο, όχι θεματολογικά ταυτόχρονο, αλλά σημειωτικά από τον τίτλο, εξαιρετικά κοντινό αυτό που διάβασα, γιατί είναι το τραγούδι στο τραγούδι το υπέροχο μου τρίφωνο, ο, στί, ο στίχο και η μουσική είναι του Δημήτρη του Ιφαντή, φωτιά στα κόκκινα, καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι να πέσουν οι άνεμοι, για να σηκωθούν τα εράκια ή τι μας μου θολώνουν σαν μια μεγάλη πυρκαλιά σου προς τα εδώ τα λόγια μου βέμιζονται μες το στο λαιμό μου κι από μειρά να σε κυλώνω στο μαθανιτό κοκκινό φουλάρι γύρω απ' το λαιμό σου τα χτυλίδια από φωτιά Πορτιά στα κόκκινα ουρανέ μου και πως να σωθώ Έτσι που γελάς στη σαυρέ μου πάω να τρελαθώ Ναι ξύπνιος όνειρευόμαι με και σε χαζεύω Και τρέχω και ξεκίνηγω σαν να πιας σκία Μα σαν τρελό στα πόδια σου τα πόδια μου μπερδεύω τα νεύρα μου τεντώνουνε θα πιο ηρεμιστικά. Κούκινο φουλάρι γύρω απ' το λαιμό σου τα χτυλίδια μου φωτιά. Φωτιά στα κόκκινα ουρανέ μου και πως να σωθώ έτσι που γελάς στη σαυρέ μου, να τρελαθώ. Φωτιά στα κόκκινα ουρανέ έμου και πως να σωθώ έτσι που γελάς τη σαβρέ μου πάω να τρελαθώ oh, Πια στα κόκκινα ουρανέ και πως να σωθώ Έτσι που γελάς στη σαβρέ μου πάω να τρελαθώ